Πήκαν στην πόλη οι οχτροί, του νόμους λύσαν, οι οχτροί. Κι εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς, τα μέρια. Πήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν. Οι όχθη και του φιλέψαμε η δοκιγή, χωρί ιδέα. Κλέψανε, κλέψαν και αυτοί Που του πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι <Κλέψανε, Κλέψανε, Κέρνο> Παιδιά συνταξιούχοι Κι περδαμένοι στο τι προνομιούχοι Έχουν προνόμια κι αυτά του επιπίπτεται Και θα πληρώσουν τα χρέη που δίνετε Μην τσαλακώνεστε, το τεκόν προσέξτε Τότε σας δώσουν τόν Να μας τελειώσει Εντάξει, μπερδευτείκανε όλα Ήχοι, τούτα, κίνα, τα άλλα Σήμερα, κοιτάξτε, ο Διάλωση έχει πολλά ποδάκια. Κρύβεται, λέγαμε κάποτε στι λεπτομέρειε, τώρα κρύβεται στα χοντρά. Δεν κρύβεται στι λεπτομέρειε. Και δεν είναι θέμα ήχου. Είναι θέμα περιεχομένου. Αν ήταν θέμα ήχου, θα τη βολεύαμε και με θορύβου. Yeah, δεν τη με θορύβου. Και είναι και πάρα πολύ μα πάρα πολύ δύσκολοι οι καιροί. Και όταν έχουν μπει στην πόλη, οχτροί, οχτροί έχουν μπει προπολού. Προπολού όμω. Είναι ο Real FM. Είναι Παρασκευή. Έχει έξι του μήνα, χρόνια πολλά, στου Νίκου, στι Νικολέτε στον ΑΗ Νικόλα και στου θαλασσινούς εγώ κάθε φορά που σκέφτομαι η Νικόλα ο μου πάει σε θαλασσινούς είτε γιορτάζουν είτε δεν γιορτάζουν έχω και δικούς μου προσωπικούς απολύτως προσωπικούς λόγους να γιορτάζω σήμερα στα δεύτερα γενέθλια μετά από μια περιπέτεια πριν από 35 χρόνια υγείας οπότε κατά αυτήν την έννοια μπορώ σήμερα να είμαι χαμογελαστή γιατί είναι στο δρόμο τα παιδιά μαθητική σήμερα η πορεία. Για να θυμηθούμε τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου και για την ακρίβεια για να μην την ξεχάσουμε. Γιατί όταν ξεχνούνται τέτοιε δολοφονίε, τότε καταλήγει στο να θώνει πολλά πράγματα από αυτά που δεν πρέπει σε αυτή τη ζωή, όταν καμόνεσαι ότι τσενιάζουν τα νιάτα. Είναι ο Ρίγα Λεφέμψου, 97,8 στην Αθήνα, του 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λένε Ακανέλη στο μικρόφωνο. Με λίγο μετά τα Νικόλο Βάρβαρα, θα είμαστε έτσι αυτέ οι τρει-τέσσερι μέρε την Αγία Βραβάρα στον Αγιο Σάββα και σήμερα του Αγίου Νικολάου, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα με το ζόρι που ο κόσμος να, να δοκιμάσει να χαρεί στα αλήθεια, γι' αυτό και α, στην πρώτη γραμμή είναι τα παιδιά. Στον ήχο έχω σήμερα μαζί μου τον Γιώργο Τζιβελεκίδη, στο τηλεφωνικό κέντρο τη δώρα Χατζία Θανασίου και στη την έξοχη μουσική επιμέλεια την αδερφούλα μου την Άνση αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με SMS στο 19600 γράφοντας real και εννοώ και το μήνυμά σας 19600 το νούμερο Με τον υπολογιστή studio papakirialfm.gr Στο τηλεφωνικό κέντρο 800, Και επειδή όταν βγαίνουν τα παιδιά στον δρόμο Και έχουν το δικό τους τόνο, σκέψη, μυαλό και όνειρο Και πριν τους μετατρέψουμε σε ακροβάτε. Νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσω είναι να μιλάω για τον τρόπο με τον οποίο η σωτηρία Λεονάρδου το πλησιάζει από πλευράς ουσίας. Και στους στίχους έτσι θα το βρείτε, λέγεται κοίτα με στα μάτια και αν τα κοιτάξεις στα μάτια τα παιδιά δεν θα βγάλεις άκρη. Η μουσική είναι του Μίκη Θοδωράκη. Η στίχη του Μιχάλη Τουγκανά στο τραγουδί Σωτηρία Λεωνάρτου και <Καρτινός> ο Γρηγόρη Βασίλε. Κάρτυνο ο κόσμο ψεύτικο δουλειά. Κι όμω το τραγουδί ξέρει που κοντά. Μόνο στο ρυθμό του είναι νομιμό. Τα νυπόταχτο που κρύβω και το φρονιμό. Μόνο στο ρυθμό του που κρύβω και το φρονικό. Βήμα κι άλλο δήμα, βήματα παλιά ο χώρος ανοιγεί σαν την αγκαλιά κοίδαμε στα μάτια πάντα που πατώ κράταμε καλά πόψε μην αναλυθώ κοίδαμε στα μάτια πάντα που πατώ κράταμε καλά απόψε κι όσα έχω δεν μου κάνουν και τα ξεχάσα Νιώθω πιο δικό μου ότι έχασα κι όσα έχω δεν μου κάνουν και τα ξεχάσα Φήμα κι άλλο δήμα, φήμα καπαλιά ο χώρος ανοίγει σαν την αγκαλιά Κοίτα με στα μάτια πάντα που πάντα μην αναλυθώ κοίτα στα μάτια πάντα μου πατώ κράτα με καλά απόψε μην καταληθώ Μπράβο, μπράβο, μπράβο Μπράβο, μπράβο, μπράβο κορίτσι μου φώναζε από κάτω είναι πολλά ηχογράφηση και νομίζω ότι έχει και όλη την ουσία στους στίχους που ακούσατε γιατί να αρχίσετε να, να ακούτε αυτά που λένε η επισήμοι που λέω εγώ όταν θέλω να ειρωνευτώ. Όχι οι η οι επισήμοι. Οι επισήμοι, σαν και αυτά που ακούστηκαν. Μετά τη συνειάσκεψη του ΝΑΤΟ, αρχίζει και μου έρχεται στο κεφάλι αυτή η ενία μια αλλαγή τόνου και το κάνει όλο το πράγμα να έρχεται στα μέτρα κυριολεκτικά του ερτογάν Λοιπόν, εδώ θα σας καλέσω και θα σας παρακαλέσω επειδή άνοιξε ένα ζήτημα με την Τουρκία με την έννοια της, του σφιξίματος της πίεσης αυτήν την εποχή <coughs> είστε προσεκτική σε προτάσεις έχουμε προτάσεις τύπου Βελόπουλου Γιούργια στο ταυλά με τα για να πάμε να κερδίσουμε την Τουρκή ε, α, όποιος νομίζει ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να ανοίξει πόλεμο στις μέρες μας είναι βαθιά ανοιχτωμένος δεν έχει μυρίσει καμένο πτώμα 20 άρη και 18 άρη ή 25 άρη. Και δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά για να κλαίγεται κανένα για χαμένε περηφάνειε πριν καν έχει σκεφτεί τον τρόπο να τι αντιμετωπίσει, όντα μέσα σε μια συμμαχία σαν τον Άτομο που δεν υπάρχει μισό να στηρίξει. Με μου πείτε ότι στηρίζουν οι Γάλλοι, γιατί οι Γάλλοι στηρίζουν με το ζημίο Μια ζωή ολόκληρη. Αλλά οι Γάλλοι στηρίζανε και την Αίγυπτο. Οι Γάλλοι στηρίζανε και τη Συρία. Οι Γάλλοι στηρίζανε και το Λίβανο. Oh, στηρίζανε που δεν στηρίζανε. Αυτή τη στιγμή η Ιταλία, για παράδειγμα, στηρίζει το λιμενικό της Λιβύης. Και το λιμενικό της Λιβύης βυθίζει βάκε με κόσμο. Oh, Ανα πάσα στιγμή δηλαδή. Μην έχετε ψευδεστήσει για όλα αυτά. Και αν θέλετε να ακούσετε τον Ερντογάν, ακούστε τον Επί για να μπορείτε να απαντήσετε Δηλαδή μελετήστε Τι σύνορα έχουμε στη θάλασσα Και τι σύνορα έχουμε στον αέρα σε σχέση με τον Άτο Τι θεωρεί η σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η Ευρωπαϊκή Ένωση Στην πράσινη γραμμή ποια σύνορα σταματάνε στη Λευκοσία τη Ευρώπη. Και στην Κύπρο Η άλλη πλευρά που μπήκε μέσα Δεν είναι νατοϊκή χώρα Όταν ο παζαρεύει Τι παζαρεύει ότι του επιτρέπεις να παζαρεύει Έρχεται λοιπόν και ο Ερντογάν και λέει Δεν θα μας μάθετε εσείς ναυτικό δίκιο Εμένα επειδή δεν μου αρέσουν μεγάλα λόγια Πρώτη μου να απαντήσω με την Οδύσσια Όχι τίποτα άλλο Έτσι ως προς το ποιος θαλασσοπορέψε πότε Για να στιευτώ και λίγο Να το σαρκάσω Γιατί είναι το μεγάλο ζήτημα των ημερών Άξι. Και δεν μπορεί να καπακώθει καπα, Ούτε κάτω από μικροπολιτικέ, ούτε κάτω από τούτο, ούτε κάτω από γίνον. Αλήθεια, δεν μπορεί να καπακώθει ειλικρινά, σα το λέω. Και επειδή στη Βουλή τρέχει και το φορολογικό αυτή τη στιγμή, οπότε πάλι τα συνηθισμένα υποζύγια, η πλειονότητα του κόσμου είναι αυτή που θα πληρώσει τα σπασμένα. Η Τούλα κανονικά έχει κάνει του στίχου, τη μουσική ο Σάκη και ο Βασίλη Παπακοσταδίνο μαζί με τη χοροδία, υπό τον τίτλο Μούσα τραγούδα μου που λέει, άντρα μι ένεπε μου σα πωλύτροπο νοσμάλα πολλά πλάχθη επί τρεις ιερών Dort έπερσε πολλών ανθρώπων είδεν άστεα Πολών ανθρώπων είδεν άστεα αν δεν με καταλάβατε να φταίω εγώ, αυτά είναι ελληνικά <Λέει> άντρα μι ένεπε μου σα πολλά πλάχθη επί η ιερών το λίηγεθρον έπερσε Ολόν δ' ανθρώπων είδεν άστεα Πολλών δ' ανθρώπων είδεν άστεα Τραγούδα μου μου γλυκό σκοπό Ψιθύρισε μου λόγια. Για τον Τρανόδησέα να σας πω Που κάνει δρομολογιά Από νηση ξανά σαλό Στα πέλαγα πλανιέται Μα την Ιθάκη πάντα που ζητά Ποτέ δεν απαρνιέται από θεριός άλλο θεριό ξανά και από το φίλι στο και πάλι τώρα ανασταίνεται με μάγικο μαγνάδι όμορφοι που είναι οι η οι καλύψο οι με το πι Καμιά ποτέ δεν τον κρατά Μακριά τι την Πινελόπη Μου σαβολιτροπούσες τα δακτυλιά του κάνε με σύγχροφο τον άντρα, μου που ήδη τομούς πήγε και γνώρισε άλλους αντρούς άντρα μιανε πεμψα βολιτροπούσες τα του κάνε με άντρα, ψάλε μου που ήδη τομούς πήγε και γνώρισε άλλους εονες βασιστορα. Τον οδύσαι αφού να λέει στον άνθρωπο προχώρα. Γιατί τη σκύλα και τη χάρη, αυτό τη προσπέρναει. Με το μυαλό του σύμμαχο εμπόδια ξεπερνάει. Και στα ταξίδια του κάνε με σύντροφο τον άντρα ψάλε μου που είδε τόπου Πήγε και γνώρισε άλλους αχθρώους Που δραμηνεύερε πέμουσα. Πολύ τρόπο Και του κάνε με σύντροφο τον άντρα ψάλε μου που είδε τόπου Πήγε και γνώρισε άλλους αχθρώους Που δραμηνεύερε πέμουσα. Πολύ τρόπο άντρα, μην Και πιάνει κουβέντα με του φίλου για τα ελληνοτουρκικά και τι σου λένε. Α, παντού, όπως θα δει. Τι ζόρια τρεβάει ο Ερντογάν, ζορίζει το Ερντογάν. Είσαστε στα συγκαλά σα που ζορίζετε το Ερντογάν. Εμά ζορίζει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, για να μιλάμε τώρα έτσι, γιατί ακούγονται και μεγάλε κουβέντε, τούτα, κίνα, τα άλλα. Εμεί πεθάναμε στο σκάνδαλο περί την πολεμική βιομηχανία. Αυτό μέχρι το γαμπρό του που φτιάχνει ντρόουν. Αλλά έχει μια χώρα η οποία σε ποσοστό με. Σύμμαχο τη Γερμανία, σύμμαχο την Αμερική. Προσέξτε, σύμμαχο τη Γερμανία και σύμμαχο την Αμερική. Εσεί μιλάτε για Ευρώπη. Η, η, η Γερμανία λέει να δω το πάρω από του μετανάστε εκεί, διότι το οποίο, δηλαδή και τα κονδύλια και μην του φέρετε προ τα δω και κλείστε τα σύνορα και να μην περάσουν και να είναι υπό έλεγχο. Αλλά τα 40 ωραία δισεκατομμύρια τα έχει συμφωνίε για όπλα με την Τουρκία. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Και επειδή εσάς σας αρέσει να έχετε κοντή μνήμη Να θυμάστε μόνο αυτά που θέλετε Να μην θυμάστε πιο πριν τα πράγματα Και κυρίως να μην ακούτε πράγματα που δεν σας αρέσουν ε, Γιατί οι μικρές και οι μεγάλες ιστορίες Δείχνουν πως η τελευταία φορά που έχουμε καταγάγει περιφανή νίκη Είναι όταν κλείσαμε τα στενά Όταν κλείσαμε τα στενά με το στόλο για να δούμε σήμερα όταν μιλάμε για στόλο, τον έχουμε φροντίσει όσο θα έπρεπε, λέω τώρα. Τα αεροπλάνα μας τα έχουμε φροντίσει όσο θα έπρεπε. Και αν ήταν να τα φροντίσουμε, τα φροντίσαμε γιατί αποφασίσαμε εμείς ποιες είναι οι ανάγκε μας για να απο... αντιμετωπίσουμε την Τουρκία ή τα φροντίσαμε όλα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, τη δύναμη ταχεία επέμβασης, αν θα τη βάλουμε κοντά στις σέρε. Και αν το ΝΑΤΟ θα μα σώσει. Μα το ΝΑΤΟ έκοψε την Ιουγκοσλαβία κομματάκια, και τώρα μιλάνε για ενωποίηση δια του 5G των Δυτικών Βαλκανίων. Πιεζόμαστε για το 5G να μην είναι κινέζικο, αλλά να αμερικάνικο. Και πιεζόμαστε και από κάποιου στην καλαμάτα που λένε ότι θα έρθει ο κακό καρκίνο και θα μα κυνηγήσει ο διάολο με το 5G. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την κατάσταση, καθόμαστε και συζητάμε το ελληνοτουρκικό, λε και είναι να μοιράσουμε στην πρέφα. Κάτι που είχαμε και μάλιστα ανενημέρωτοι επί της ουσίας. Γι' αυτό λίγο cool down, είδατε τι το ρεπτό είπα ελληνικά, cool down, μικρές ιστορίες. η στίχνη του Λέντζου η μουσική του Τερζή, του Μιχάλη στο τραγούδιο Κώστα Μακεδόνας. Ακούστε το. Άς τους άλλους να λένε για μεγάλες ιστορίες. Οι μικρές ιστορίες είναι δρόμοι παλιά. Προσέξτε τα. Προσέξτε τα Τα τραγούδια λένε πολλά πράγματα Άμα θες να τα ακούσεις Άμα θες απλώς δύο γυροβολιές Πιθανόν να μην ακούσει και τίποτα Άμα μπήκε λίγο ποτό στη μέση Χαίρετε Απ' το δρόμο που έχουν φτιάξει οι άλλοι, οι σοφοί και οι μεγάλοι. Τότε μόνο θα δει τις κρυφέ λεωφόρου, τι μεγάλε λωρίδε. Και όλα αυτά που δεν είδε με στο πώ θα διαβεί. Κι του να λένε. Ποια μεγάλες πορείες, οι μικρές ιστορίες, είναι δρόμοι παλιοί τα κρυφά μονοπάτια που σε πάνε στα ξένα και γυρεύουν εσένα το δικό σου φιλί. Ο δρόμο, είναι αυτό που γυρνάει, και όλο πίσω σε πάει στη μικρή την πηγή στα δικά σου ταξιδιά στον παθόνο τα τοπία, σαν πληγική του πία, σαν καινούρια αρχή. Κά άλλου να λένε. Μεγάλε πορείε, οι, οι μικρέ ιστορίε είναι δρόμοι πάλι Τα κρυφά μονοπάτια που σε πάνε στα ξένα και γυρεύουν εσένα, το δικό σου φιλί. Άλλου να λένε για μεγάλε πορείε. Οι μικρέ ιστορίε είναι δρόμοι παλι, Τα κρυφά μονοπάτια που σε πάνε στα ξένα και γυρεύουν σένα, Το δικό σου φιλί. Λοιπόν αρχίσαν τα πολλά σας μηνύματα και θα τα παίρνω, θα προσπαθώ να τα βάζω σε μια σειρά χρονολογική τουλάχιστον έτσι όπως μου φτάνουν εμένα μέχρι το στούντιο έτσι Λοιπόν καλησπέρα σας κυρία Λιάνα μου λέει ο Λεωνίδας κάνουν διαδήλωση αναρχική και λυπή για την τηλεφωνία του Γρηγορόμπλου κάτσε ρε φίλε κάτσε κάτσε μισό λεπτό Βγήκαν τα παιδιά οι σήμερα σε πορεία Είναι η λυπή των αναρχικών Σε παρακαλώ πάρα πολύ Πότε θα κάνουν διαδήλωση και για τα τρία άτομα που έκαψαν οι μάγκε αυτή στην Τράπεζα τη Σταδίου και μάλιστα η μία από τα θύματα ήταν έγκυο γυναίκα. Το προσπερνάμε. Κανένα δεν το προσπέρασε. Ποιο προσπέρασε. Ποιος προσπέρασε τα γεγονότα τη Μαρφίνη, Γιατί το λέτε αυτό, Γιατί να μην δείχνουμε ανοχή και να συγχωρούμε τα εγκλήματα των αναρχικών. Να μην συγχωρούμε τα εγκλήματα. Εσένα σε ενδιαφέρει η ιδεολογική προσέγγιση του εγκλήματο όταν πρόκειται. Για διαδηλώσεις που καταλήγουν να έχουν νεκρούς Εμένα καθόλου Και όταν λέω καθόλου Με την έννοια του ότι μιλάς για έγκλημα Ενώ στην πραγματικότητα ξέφυγε η κατάσταση Από πράγματα που δεν έπρεπε να ξεφύγει Και τα βαφτίστηκαν για Δεκεμβριανά Αυτά που δεν ήταν Δεκεμβριανά Και τώρα σήμερα μια και θέλει σχόλιο Στο Google Απαγορεύεται να δείξεις τη φωτογραφία των νεκρών του Δεκέμβρη Γιατί είναι λέει απορριπτέα Και α είναι ιστορικό το κουμέντο Έρχεται και ο Γιάννης από τη Ζηρίχη και λέει την ουσία του πράγματος Δυστυχώς ο δολοφόνος είναι πλέον έξω του Γρηγορόπουλου Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη Ο Γιάννης από τη Ζηρίχη Κάνε λίγο κουράγιο γιατί ασκήθηκε έφεση Ανέρεση δεν θυμάμαι Ένα από τα δύο νομίζω ανέρεση της απόφαση που τον βγάζει τον Κορκονέα από τον Ισαγγελέα παρακαλώ Επομένως να είμαστε λίγο προσεκτικοί Καλησπέρα από τους Γάρδι είναι ο Κώστας, Και θα ήθελα να ρωτήσω να μην ξεχάσουμε τη δολοφονία Γρηγορόπουλου Είναι βία αστυνομική, αλήθεια είναι Και για αυτή βία, από αυτή τη βία την αστυνομική έχει πέσει πολλοί κόσμος Πάρα πολλοί κόσμος Επί δεκαετίες. Οκ, τη δολοφονία στη Μαρφήν γιατί να την ξεχάσουμε επειδή την έκαναν αντιεξουσιαστές, είναι κρίμα και τα δύο περιστατικά. Ναι, αλλά δεν είναι περιστατικά. Να, να τι πια είναι η φθορά. Εδώ, μιλάμε για πολιτική σκέψη απέναντι σε πράγματα. Να μιλήσουμε πολιτικά για την αστυνομική βία. Να μιλήσουμε πολιτικά για τη δράση ομάδων που μπορεί να καταλήξει στη, στο Θάνατο Αθώων. Να μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, όχι με όρους αστυνομικού δελτίου. Και να μιλάμε για περιστατικά. Δεν μπορεί να είναι περιστατικό να πέφτει από το πιστόλι Ενό αστυνομικού σε γεγονότα ένα παιδί δεν μπορεί να το δούμε έτσι δεν κάνει, δεν πρέπει και δεν πρέπει να διαλέξουμε όπως λες εδώ θα συμφωνήσω μαζί σου Κωνσταντίνε και αυτά τα μελώμε για τη μητέρα που δεν πρόλαβε να δει το παιδάκι της κόφτε γιατί ο τρόπος και η συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες και στι εγκύους έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με την ψήφο των Ελλήνων δεν σας είδα να βγαίνετε στον παράδειγμα. Για το, τη μετατροπή του βιασμού σε πλημέλημα. Για να μην αρχίσω να τα παίρνω ειλικρινά στο κρανίο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτά. Ο Μιχάλης μου λέει: Καλησπέρα, Λιάνα, τι είπε πάλι το φασισταριο Τζίμερος, Τζίμερο. μην κάνω διαφήμιση στο Τζίμερο. Ειλικρινά, δηλαδή δεν έχει νόημα. Ο Στράτο με ρωτάει: αγαπημένη μου, Λιάνα δεν έγιναν εγκλήματα κατά τη διάρκεια τη τακτική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944 και πώ δεν καλέ. Εδώ οι Άγγλοι ήρθανε και πυροβολήσανε το πλήθος εν ψυχρό, μαζί με τους συνεργάτες τους, μαζί με τους δοσίλογους, σοβαρά δεν γίνανε εγκλήματα, να είναι ο έξω, στον δρόμο, να διαδηλώνει και να το πέσουν οι Άγγλοι, όχι είναι γιατί θέλουμε ανεξαρτησία. Και με, συζητήσουμε το Brexit με όρους 44, επειδή δεν αντέχω να μιλάω, με όρους 44 σώπα και άκουσε ο Απόστολος Ρίζος Όλα, μουσική, τραγούδι. Έχω στα πόδια μου φευγιώ, στα χέρια μου μηδενικό και στην καρδιά μου έχω πόνο. Συμφωνώ. Έχω <Το> στα πόδια μου φεύγω Στα χέρια μου μηδενικό Και στην καρδιά μου έχω πόνο Τα μου ακολουθώ Σ' αέραγη και σε βυθό Και μυστικά μαθένων Σούπα κι άκουσε Στα φτιά σου τρέχουν άρθων Σούπα κι άκουσε Η Ήχη που έχω αφήσει Σ όπα κι άκουσε, Τα στέρια σου μιλάνε Σόπα Κι άκουσε Σου τραγουδάνε yeah. εγώ δεν ξέρω είμαι, yeah. Και λογιά μαγικά Τραγούδια να σου γρα... Προβατή στο σκηνή, σα βγούρα περιστροφική. Γίνω μαζεστέριον. Oh no. oh. Στου χρόνου, μέσα το σκοπό, στι φύσει, μέσα το χώρο. κράταω το ρυθμό. <Τι> Κι άκουσε. στα σου τρέχουν να'ρθουν Σώπα κι άκουσε. η ήχη που έχω αφήσει Σώπα κι τα αστέρια σου μιλάνε Σώπα κι άκουσε γλυκό τραγουδά μ' εγώ δεν ξέρω και λόγια μαγικά τραγούδια να σου γράψω μ' εγώ δεν ξέρω Μαγικά, να λοιπόν, πολύ μας απασχολεί ο πόλεμο. Λοιπόν, ε, όποιος ε, έχει στείλει μήνυμα στον υπολογιστή γιατί δεν του έφταναν τα δύο S για να λέγεται S, αλλά τα έχει βάλει τέσσερα S, S, S, S, S Δεν σε διαβάζω γιατί απλώς χρησιμοποιείς λεξιλόγιο του Καμπινέ και εγώ τέτοιο λεξιλόγιο στην εκπομπή μου δεν θέλω. Για λόγου αισθητική σε αποβάλλω και για το ψευδόνυμο που διάλεξε. Τέσσερι φορέ εσέ, ε! Άισι δηλαδή! Για να πω και μια βρισιά που αξίζει τον κόπο και είναι τη μέρα. Λοιπόν, ε, ε, υπάρχει φίλο ο οποίο μου έχει στείλει μήνυμα, την ε, τελώ με τα φυσικό, δεν ξέρω τώρα τι έχει πιάσει με κάτι τέτοια μεταφυσικά μηνύματα, που μου λέει πόλεμο θα γίνει άμα ε, ο Ερτογάν και κάτι άλλα τέτοια. Ε, σημαντικό επεισόδιο θα γίνει με την Τουρκία, θα πραγματοποιηθεί μετά την δολοφονία του Ερντογάν, η οποία θα γίνει εκτό Τουρκία. Ο Ερντογάν κάνει business, λε Αχυλαία, από την πρέβεζα όπω και ο Τραμπ. Δεν ξέρω που τα διάβασε αυτά. Δεν ξέρω τι επιφύτησή σου ήρθε την ώρα που τα έγραφε για να μου τα στείλει. Θεωρώ ότι είσαι εκτό τόπου και εκτό χρόνου. Και αν περιμένει από κάτι τέτοια να τοποθετηθεί και να ενημερωθεί ο ελληνικό λαό για το σφίξιμο το πραγματικό από τα τεράστια γιγάντια ενεργειακά οικονομικά συμφέροντα και τον καθορισμό θαλασσίων οικοπέδων και αν η αίσθηση της θάλασσας είναι ότι είναι ένα οικόπεδο το οποίο έχει νόημα να το συζητάμε όχι για την ελευθερία των ανθρώπων ούτε για την προκοπή ούτε για την διακίνηση των αγαθών αλλά μόνο για το τι μπορούμε να βγάλουμε για να πάνε στις τσέπες των ολίγων και αν ο πόλεμος για τις ενεργειακές πολυεθνικές εταιρείε, νομίζει το ότι είναι κάτι τότε το καλύτερο πράγμα που έχω να κάνω είναι σας στείλω ε, με τρεις διπλές προσκλήσεις που έχω για τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ να δείτε το πόλεμος και η ειρήνη στο Δημοτικό Θέατρο Πυραιά μια οικουμενική σκιαγράφηση της ανθρώπινης ψυχής για να μπορέσετε να δείτε τον Τολστόη επί σκηνής. έχω μαζί μου δυο σποδαίους πολεμιστές το χρόνο και την υπομονή. Πρόκειται για μια εξαιρετική παράσταση Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις ε, Υπάρχει ε, μόνο να σας διαβάσω τα ονόματα ε, Θα τα θα εντυπωσιαστείτε Θα πάτε, θα το χαρείτε ε, Από την εκπομπή για Δευτέρα το βράδυ Στο 211 200 800. Και αφού τα παιδιά είναι στον δρόμο Τα παιδιά ονειρεύονται Οπότε και εγώ θα τους παίξω την οδό ονείρων Γραμμένη πίσω το 1962 62-63 πάλι τα παιδιά στον δρόμο ήτανε Πάλι νεκρούς είχαμε Μάνος Χατζηδάκης τύχη Μάνος Χατζηδάκης μουσική Τραγούδι είναι ένα Βένετσάνου εδώ Κάθε κήπος έχει μια φωλιά Για τα πουλιά Κάθε δρόμος έχει καρδιά για τα παιδιά Ένα γόρι έχει την αγάπη για ντροπή Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε κι αυτοί Λοιπόν άμα παρακολουθήσετε βουλή και δείτε τα τρέχοντα και διαβάστε και λίγο... Ποια θα είναι τα μέτρα Θα σας έρθει ο λίγος Οπότε δεν κατηγορώ κάποιου, Οι οποίοι καταλήγουν σε Λαϊκίστικα συμπεράσματα Χωρίς να το καταλάβουν Γλιστράνε ο καθένας με το προσωπικό του πρόβλημα Στην πραγματικότητα όμως Θα δείτε ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο ε, Δίνονται πολλά Ως απαλλαγές Σε λίγου, Που έχουν πολλά Και δίνονται Φαινομενικά κάποια πράγματα που μοιάζουν πολλά σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα... ή που είναι ψύχουλα. Άμα δείτε πως κατανέμονται όμως τα φορολογικά βάρη... Ε, ζούμε σε μια εποχή που η εργασία δεν είναι δικαίωμα. Όχι. Ούτε καν μέσο για να αποκτήσεις δικαιώματα στη ζωή αυτή καθ' αυτή. Τίποτα δεν είναι. Δεν είναι τίποτα. Είναι κόστος. Είναι εργασιακό κόστος. Έτσι ακούτε ότι μεγάλες εταιρείε. Ε, να μην πω τώρα και ονόματα από τι καλέ τη αυτοκινητοβιομηχανία, 10.000 αποφασίσανε να απολύσουν. Γιατί πρέπει να πέσει το κόστο. Το πρώτο πράγμα που λογαριαζόταν μια εταιρεία είναι το εργασιακό κόστο. Και όπου ακούτε συγχωνεύσει και όπου ακούτε μεγάλα σχέδια και όπου ακούτε τέτοια, θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, αν κοιτάξετε το φορολογικό νομοσχέδιο, καθένα σε σχέση με την τσέπη του, για κάποιον μπορεί να είναι πολύ σημαντικά τα 5 τα 3 ευρώ. Και να αισθάνεται ότι του χαρίσανε τον ουρανό με τα άστρα. Γι' αυτό που δεν έχει τίποτα. Το τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων από πτώση φορολογία για μεγάλου, με πάντοτε αφορολόγητο, αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, πάντοτε αφορολόγητο, σε βαθμό κακουργήματο, το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Το εφοπλιστικό κεφάλαιο είναι το πιο προνομιακό και συνταγματικώ κατοχυρωμένο ε, κεφάλαιο σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν είναι και κατοχυρωμένο συνταγματικά. Δηλαδή, η μόνη λύση για να μην φορολογείται κανένα είναι να γίνει εφοπλιστή. Σα το λέω. Mm. Άμα θέλετε, γίνετε όλοι εφοπλιστέ να είσαστε μια χαρά χαρούλα. Ειλικρινά σα το λέω. Αν θέλετε να αποκτήσετε σπίτι, δεν το συζητάμε τώρα. Έφυγα λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα. Αν βάλετε τι μεταβιβάσει, τα τούτα, τα κίνητα, τα άλλα, θα δείτε σημεία και τέρατα. Όχι ότι δεν δίνει κάτι, κάτι δίνει. Κάτι ψυχουλάκια δίνει Αλλά όταν μάθεις να αρκήσεις τα ψίχουλα Έτσι και σου δώσουν ένα ξεροκόμματο Από Μπαγιάτικη Φρατζόλα Νομίζω ότι σου έχουν δώσει να φας χαβιάρι Και διάβαζα τις προάλλες Ότι η Αστακή Η Αστακή που είναι πολύ ακριβό φαγητό Μέχρι το 1850 Στην Αμερική ήταν το φαγητό των φτωχών Αυτών που περπατάγανε στι παραλίε. Διότι ήταν άφθονη η Αστακή και του μαζεύαν οι φτωχοί. Οι πλούσιοι το περιφρονούσαν. Το θεωρούσαν ένα φαα παρακατιανό εντελώ. Όταν άρχισαν να εξαφανίζονται οι αστακοί από τα μέσα του 1850 και μετά, το δίνανε μάλιστα λέει και ω φαγητό στου φυλακισμένου. Φυλακισμένοι το 1850 στι Ηνωμένε Πολιτείε τρώγανε αστακό. Ωραία! Άμα θέλετε, με πιστεύετε. Γιατί είπα να πει η ελευθερία τη αγορά. Όταν άρχισαν να λείπουν οι αστακοί από τι ακτέ, άρχισαν να γίνονται τελικά τέσσερ. Οπότε κάποια στιγμή μπορεί να τρώμε κουνούπια. Γιατί τα κουνούπια δεν θα υπάρχουν, επειδή τα ψεκάσανε. Μαζί με τα ψέκαζαν, μακάρι να ψεκάσαν δηλαδή. Φτάσαμε Δεκέμβρη-Μήνα και με τη ζέστη και με τον καιρό που είχε, έχει ακόμα κνούπια και πεθαίνει ο κόσμο. Αυτό το οποίο με τρελαίνει είναι να πεθαίνει σήμερα ένα παιδί. Εγώ τα γράφω το Σάββατο στο ριζοσπάστι. Καθίστε και διαβάστε το. είτε αυτό που με τρελαίνει στο παιδί 8 ετών που πέθανε από διφθερίτιδα και ήταν μεγαλωμένο σε δημόσιε δομέ μέχρι τα 5 του. Και φέρεται να εμβολιάζεται. Στην εποχή που μιλάμε για ψηφιακή διακυβέρνηση, ψάχνουν τι καρτέλε να βρουν αν έχει εμβολιαστεί. Λένε ότι έχει εμβολιαστεί από τι καρτέλε. Μπορεί να είναι και μία σπάνια περίπτωση. Μετά από τρία χρόνια ήταν σε ανάδοχη οικογένεια. Αυτό το οποίο με συγκλώνησε είναι το γεγονό ότι σε μια αρρώστια που είναι εξαφανισμένη, έχει προχωρήσει τόσο πολύ επιστήμη και έχουν επενδυθεί τόσο λίγα στην έρευνα σε επίπεδο πανεπιστημίων, παιδεία και εργαστηρίων. Για το λαό Έτσι ώστε το δείγμα Από, από το, τις εκρίσεις του παιδιού Από το λαριγκά του και τα πνευμόνια του Το στείλαμε στην Αγγλία Έχουμε 2019 και δεν είμαστε σε θέση στην Ελλάδα Να κάνουμε έρευνα για τη Και πρέπει να τη στείλουμε στην Αγγλία Αυτό είναι Ένα από τα πράγματα τα οποία παράλληλα Με την τραγωδία να χαθεί ένα παιδί από δευτερή τίδα Μετά από 70 χρόνια Γιατί έχουν αρχίσει μετα απο 70 χρονια γιατι εχουν αρχισει λογω φτώχεια, λογω λόγω λόγω έλλειψη πρόσβαση στις δομές πρόνοιας όπως όφιλαν να είναι και υγεία, θα δούμε και τη λεπρά και μια σειρά από άλλα εξαφανισμένα πράγματα να έρχονται στην επιφάνεια οπότε έρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει πέστα στα Ίσα και στα Ράτα γνωστό το φασίστο μπάτσουλο κοτοτσαμπουκαλίκι πέστα και στανερχόμενα φασιστό μου τρακαλακάνεις ο Ντίνος Απτόσλο ε, έχεις δίκιο γιατί στη Βουλή έχουν αρχίσει και μπαίνουν, ο λόγος της με κουστούμι γραβάτα χωρί βάστηκα. Και επειδή δεν φαίνεται η βάστηκα, και είχαμε συνηθίσει τη Χρυσή Αυγή να κάνει για κάτι αντικουκουέδικε κορώνε και να τραβάει την προσοχή, ε, ή αντικομουνισμό, ε, γενικό χιδαίο, τούτο εδώ δεν τον κάνει, α, έχει διαλέξει την ελληνική λύση. Το κρύβουμε, αλλά από κάτω λέμε πράγματα που δεν τολμάγανε ενδεχομένω να πούνε ω λύση ούτε οι φασίστες. Και επειδή αυτά. Δεν τα αντέχω, θέλω να πάρω μία ανάσα Και για να πάρω μία ανάσα Δεν βρίσκω ούτε μέση Ούτε άκρη Δηλαδή όπως τα λέει Ο Παντελής Θαλασσινός σε στίχους Θοδωρή Γκόνη Έχοντας γράψει ο Παντελής Και τη μουσική του Ούτε μέση ούτε άκρη εσύ θα με φας το τραπέζι το κρεβάτι και ο σατανάς πράσινα σπαρμένα μάτια πάντα και πάντου στα τραπεζια στα κρεβάτια στη ψυχή στον στα τραπεζια στα κρεβάτια στη ψυχή στον ο ούτε φιδί ούτε μήλω, αγωνά σαν νησός. με κάνε και φίλο ο παράδεισος Ούτε ούτε άκρη. Εσύ θα με φά. Λίσα στο φαΐ το αλάτι. Κι ο σουμιές φωνιά. Ράσι να φυσάει και βρέχει ο κατακλισμό. Πράσινα με κατατρέχει δωροπήρας μους. Πράσινα με κατατρέχει δωροπήρας Ούτε φιδι ούτε μιλο αγωνασανισο. Με κάνε και φίλο ο παραδεισός Ούτε φιδί ούτε μίλο, αγωνάς ανήσος. Με κανένα και φίλο ο παραδεισός Σαν πίστεψαν προνομιού... πολλά στο σύντροφο Από τη Δυτική Αχαΐα Το Βασίλη Α σου πω ότι θα διαφωνήσω Για το πόσα χρωστάει Η παγκόσμια ιστορία στο Στάλιν Αποκλείεται εγώ να διαφωνήσω Τώρα ήρθες και το θυμάσαι Σε μια μέρα που είναι δύσκολη γιατί έχουμε ντερμπι, συγγνώμη που το λέω, δηλαδή σαρκάζο το καταλαβαίνει η συντροφέ Βασίλη Αλλά ε, η μεγαλύτερη αγωνία είναι αν να τελειώσει χωρίς επεισόδια και χωρίς φασαρίες Το derby ολυμπιακού παναθηναϊκού, παναθηναϊκού ολυμπιακού σήμερα στο μπάσκετ ε, καταφέρνουμε και κάνουμε ντερμπι τα πάντα στην Ελλάδα Όταν σας λέω τα πάντα, τα πάντα Είναι όλα ένα ντερμπι Δέρμπι μέσα στη Βουλή, δέρμπι έξω από τη Βουλή, δέρμπι εκεί που υπάρχει, δέρμπι εκεί που δεν υπάρχει. Παίζουμε και στοιχηματίζουμε. Να δείτε τι δέρμπι έχει να γίνει μπαίνοντα ιδιωτική ασφάλιση στη ζωή μα. Θα είμαστε σε συνεχή δέρμπι με του ασφαλιστέ απέναντι, όπου θα αρχίζει από το πεζοδρόμιο και το δρόμο που θα τον νοικιάζει για να κάνει διαδηλώσει σε στήλη Airbnb και θα καταλήγει ενδεχομένω να τσακώνεσαι για το αν σου πήρανε στοιχεία από το DNA και είναι της μοδός αυτό, αρχίστε να φυλάγεστε γιατί αν έχω να σας πω ιστορίες αυτά θα τα αφήσω για μια άλλη εκπομπή ίσως από τον καινούριο χρόνο από ανθρώπους που μπήκαν σε κάτι εταιρείες που λένε να σου πω εγώ από πού κατάγεσαι και πού δεν κατάγεσαι και πως βρέθηκαν κάποιοι με απογόνους που δεν τους είχαν φανταστεί ποτέ από μια βραδιά και μια νύχτα ενδεχομένω ερωτικοί όπου αρχίσαν οι σφαγές Αρχίσανε τα ξεπουλήματα του DNA αριστερά και δεξιά Και χασιμάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα Και όλοι μαζί πληρώνουν τα ασφάλιστρα για αυτή την ιστορία Έχω μπροστά μου μια και μιλάμε σήμερα για παιδιά Για πορείες, για δρόμους, για χίλια δυο άλλα πράγματα Από τη φίλη την Ειρήνη, από την Πρέβεζα Μια συναισθηματική προσέγγιση της μέρας Απόψε μου το τοπίμα του Βάρναλι. Εγώ λατρεύω καταρχήν την ειρήνη μου να ξέρει του ανθρώπου που εκεί που κάθεται του έρχεται να πει στο το κεφάλι. Άνθρωποι που ακόμα μπορούν στι δύσκολε ή στι εύκολε μέρε, στι συνεφιασμένε όπω λε και βροχερέ και μουντέ όπω είναι αυτή τη στιγμή η Πρέβεζα, όπω μου γράφει, ή στι χαρούμενε που του έρχεται να πει στο το κεφάλι, πάνε να πει ότι δεν έχουν χάσει το νου του ω άνθρωποι και κυρίω ένα πολιτιστικό ψαχτήρι που είναι λίγο διαφορετικό από τον κένσορα και το σκρολάρισμα. Uh, στα διαδίκτυα Και είναι μέσα στα ορυχεία του καιρού και στην κουλτούρα Λοιπόν uh, Πού να σε κρύψω Γιώκα μου να μη σε φτάνουν οι κακοί Σε ποιο νησί του ουκεανού Σε ποια κορφή ερημική Δεν θα σε μάθω να μιλάς και τα δικοφωνάξεις Εσύ θα έχεις μάτια γαλανά και τρυφερό κορμάκι Θα σε φυλάω από μάτια κακιά Και από κακό καιρό Από το πρώτο ξάφνιασμα ξαφνιασμένης νότη. Δεν είσαι εσύ για μαχίτες, δεν είσαι εσύ για το σταυρό Εσύ είναι οικοκυρόπουλο, όχι σκλάβος, όχι προδότης Όχω μου μπήγει στην καρδιά χίλια μαχέρια και σπαθιά Βοηθάτε βουράνιες δυνάμεις και ανοίχτε μου την πιο βαθιά την άβησω, Μακριά από τους λύκους να γεννήσω Αναρωτιέμαι, θα πει ποτέ κανένας Για κάθε Γρηγορόπουλο ένα τέτοιο πείμα εκτό κι αν είναι κομμουνιστής δεν το κόβω Οπότε ας μείνω με το μικρό μου παράπονο. Ο Κώστας Φασουλάς έχει κάνει του στίχους Ο Νότης Μαυρούδης στην εξαιρετική μουσική Και στο τραγούδι Ηλένα Αλκαίου Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι Το ζήτησαν πολλοί φίλοι Στο αφιερώνει η Και εγώ στην Ειρήνη από την Πρέβεζα Και σε όλες τις μανάδες Που δεν κατάφεραν να γεννήσουν παιδί μακριά από τους λύκους. Εγώ ξυπνώ χαράματά με μάτια δισταγμένα, μα εσύ το κέφι σου δεν για κανένα εγώ τραβάω το σκηνί με το καημό να πέξω, μα εσύ φοβάσαι Τη φωτιά και μένει πάντα πέξω. έξω. Εσύ και χαίρεσαι, κι σε Γιατί δεν είδε μια φορά καράβια να βουλιάζουν. Γιατί δεν είδε μια φορά καράβια να δουλειάζουν εσύ ξυπνά και χαίρεσαι και άλλοι δεν σε νοιάζουν. Εγώ το φως της άστραπης το κλέβω και στο θέρνο να φαίνγεις και να μου γελάς στο πλάι σου σαν γερνό εγώ βυθίζω την ψυχή στα πιο βαθιά νερά σου εσύ πετάς με τα στέγνα και ακούρας τα φτερά σου Εσύ περνάς μα δεν πόσο θα τέξω ακόμα που τόση ψυχή στα δύναμό μου σώμα Είμαστε που είμαστε στην κρίση με τα ελληνοτουρκικά. Έψαχνα κι εγώ γιατί πήγε ο Τσίπρα στην Τινησία. Φαντάστηκα λοιπόν ότι είμαστε τώρα σε μία πανσπερμία ε, προθέσεων να βάλουμε όλοι ένα χεράκι να ξεπεράσουμε την κρίση με την Τουρκία. Ε, η Την το Μαγκρέπ, γενικά η Μεσόγειο σε αυτή τη στιγμή είναι εξών συνετέθη. Δεν συνηθίζω να λέω εύκολα πράγματα για συναδέλφους. Υπάρχει όμως μία συναδέλφος που έχει πάρει τώρα γράφει έτσι επειδή γουστάρει. Έχει πάρει σύνταξη εδώ και ένα-δύο χρόνια. Είναι συνονοματή μου, Γιάννη Μιστακίδου. Έχει γράψει λοιπόν στο Μιλιτέρ ένα κομμάτι ε, και χάρηκα πάρα πολύ γιατί είναι αντίστοιχο με αυτό που γεφυρώνει πράγματα που έγραφε πριν από 20 χρόνια στην Έμεση. Και δυστυχώ βγήκαν όλα αληθινά. Όταν πρωτοέπιασε στα χέρια τη το Φετούλαχιου Λέν και γράφαμε στην Έμεση, το μερολόγιο ήταν στο 1998-99. Όταν το Φετούλαχιου Λέν, πριν φτάσουμε στα πραξικοπήματα και στα τέτοια και στα ξεκαθαρίσματα, δεν τον ήξερε ούτε η μάνα που τον γέννησε, ολό, μάλλον στην Ελλάδα. Προσπαθούσαμε να ξεστραβώσουμε, όποιο ήθελε να ξεστραβωθεί δεν εξεπλάγει από την εξέλιξη της 20 ης Πέρασε λοιπόν τον 8ο το αιώνα και ήρθε εκείνο το περίφημο σχέδιο το Αμερικάνικο για τη Μεγάλη Μέση Ανατολή. Μπείτε λοιπόν στο Μιλιτέρ γιατί εκεί η Λιάνα, ε, το είδα και χάρηκα πάρα πολύ. Γράφει: το σχέδιο για τη Μέση Ανατολή. Τώρα που συζητάμε εμεί τώρα για τη σαό αυτό, εκείνο το άλλο, τους Τούρκους που πασπιουν και τα λοιπά, Πώς πώ έχουν σχεδιάσει μεγάλε δυνάμει και κυρίω οι Ηνωμένε Πολιτείε να δημιουργήσουν 22 κράτη πάνω από τα υπαρκτά. Τρία Ιράκια, δύο ή τρεις λυβίε και παειλέγοντα. Το έχουν ξεκινήσει, το πετύχα στο σπουδάν, το πετύχα αλλού. Ο κόσμο δεν πήρε πρέφα, δεν κατάλαβε τίποτα, η εκεί πετυχαν στο σουδαν το πετυχαν αλλου ο είναι η κυπρος ειναι η χωρισμενη στα δύο, για να δείτε τι μορφή θέλουν να πάρει ο κόσμο. Η ίδια με τη Ιουγκοσλαβία. Παίρνουμε ένα ενιαίο κράτο, ε, και μάλιστα πολυπολιτισμικό, όπω του αρέσει να λένε, το κόβουμε σε κομματάκια και τώρα προσπαθούμε να ενοποιήσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια διά τη τσέπη, διά των χρημάτων. Και εκεί λοιπόν που διάβαζα, τι στον κόρακα πήγε να κάνει ο Τσίπρα εκεί, γιατί δεν είχαμε δει καμία επίσημη αναγκαινή, δεν είχε καταλάβει γιατί έχει πάει. Λέω κάτι σημαντικό θα κάνει. Ελπα, διαβάζω ότι συνάντησε. Μάλιστα το, το δημοσίευσε στο tweet του, οπότε δεν φαντάζομαι να είναι και ψέματα τον πρώην πρόεδρο τη Τουρκία, τον Αμπντούλαχ Γκιούλ. Ερντογάν, εμεί από εδώ, οι Έλληνε, ε, δηλαδή η επίσημη, η Νέα Δημοκρατία. Μαζί πάνε τώρα χέρι-χέρι η -χέρι, Νέα Δημοκρατία. Μεσύρριζα. Αυτό πήγε του τον Γκιούλ. Που τον είδε όμω, αυτό μου άρεσε εμένα, ναι, Τι να σα πω, στο περιθώριο τη 34η διάσκεψη του Αραβικού Ινστιτούτου Επιχειρηματιών στην Τινησία. Με κύριο θέμα, το ρόλο του κράτου στην ανάπτυξη. Ήρθε οτανάσκελα και πήθη οτανάσκελα χαλάλιν του. Κυριολεκτό δηλαδή. Και τη, χωμακά, τη χωματά είναι στο τραγούδι η στίχνη του Ανδρέα Γρηγορίου και στη μουσική ο Μιχάλης Βελάρης να πω ένα χαλάλιν του, όχι τίποτα άλλο είναι γραμμένο το 1968 πριν πούνε οι Τουρκοί στην Κύπρο. Τα μελισσά τα μάθια Μες το χακίν στραυτοκόπουν Αξίζουν τα λάθια Για την καρεκιά και την αγκάλι Κι έλειο σου Δικιώ τον άνθρωπό μου Μόνο μητά σου Εν αδέκτο Να μοιραστώ Το φω μου Για την καρδιά Και την αγκά Μελισσάς συν νοιάσουν Όντας σου κρούζου Συν τίμιαν Την άλλη Μελισστά σου Για την καρκιά Σε την αγγάλιν του, Ένα βιβλίο ρετυρέ στο Κολονάκη, Ένας playboy μεγαλοδικηγόρος Και η wannabe συγγραφέας συστηματικών μύθις Αλίκη, αυτός λέγεται Γιώργος Ζουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια παντρεμένοι Έχουν και έξι χρόνια σχέση πιο πριν Ε, άμα τα βάλεις όλα μαζί, κάνει μια δεκαετία Ο αρωτάς τους έχει κάπως ξεθορυκιάσει για να μην πούμε σβήσει Συρχίζουν να ζουν μαζί αλλά έρχεται ένα επαγγελματικό ταξίδι του Γιώργου στη Θεσσαλονίκη. πληροδοτεί τη ζήτη τη Αλίκης, το ζευγάρι έρχεται σε μετωπική σύγκρουση και αρχίζει το βγάλσιμο των πτωμάτων από τα μέσα τους. Ένα ψυχολογικό που θα λέγαμε μοντέρνα σήμερα 10 years challenge, εξελίσσεται στο ρετυρέ του Κολονακίου. Που θα σας στείλω να τα δείτε όλα αυτά, στο Αποκοινού Θέατρο, που στηρίζει το ελληνικό ρεπερτόριο, Προσιάζει την ολοκαίνουργια κομετή Ας κάνουμε απόψε ένα παιδί Του Χάρη Γαντζούδη Θα πάτε τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ Στο Απόκοινου Θέατρο Θα περάστε καλά Θα δείτε το Διονύση Κλάδη Και την Αγγελική Ξένου Σε σκηνοθεσία Μάνου Τσότρα Θα περάστε καλά Και για να βάλω και Τα πράγματα στη θέση τους Θα σα το παίξω στο πρωτότυπο Ένα τραγούδι που το έχετε ακούσει στα γαλλικά Θα σα το παίξω στο πρωτότυπο Από τον Χούλιο Χαραμίγιο Και να δι' ασέπα σου φρύρ. Λοιπόν, ακούστε το Θα καταλάβετε για ποιο τραγούδι πρόκειται Και δείτε και τη φωνάρα Το τραγούδι να πίσω Πριν κάνει γεννήθω εγώ το 1951 Τι λατρεύω την αδερφή μου Όταν κάνει κάτι Ya sombre si te digo lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor Amor de mis amores, reina mía que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que una mujer cambia mi suerte? Se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me vi. y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, ¿qué me hiciste? Que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal, mi cariño tan sincero. Cero, lo que conseguirás que no te nombres nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambia mi suerte, se burlarán de mí que nadie sepa mi sufrir. Ο Γιάννη γράφει από τη Νέα Υόρκη το οικονομικό μέλλον τη ΕΕ έχει συνέφθειε. Η Γαλλία αντιμετωπίζει μία από τι μεγαλύτερε απεργίε τη σε Καθώ οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα διαμαρτύρονται για τι αλλαγέ στο συνταξιδετικό σύστημα. Διαμαρτύρονται όμω. Το δρόμο είναι, ε. Οι αυτοκινητοβιομηχανίε τη Γερμανία πολύ χαμηλέ. Ουh, απολύσει 10.000. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αρχίσουν να μιλάνε με τον Τραμπ νωρίτερα από αργότερα. Ποιον Τραμπ, Πώ, Πού. Κάτσε να δούμε. Την έχουν στη εκεί. Να δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ στη Βουλή. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Τι λες καλέ. Τόσο τραμπικός είσαι, δεν στόχα. Βάζει περιπτώσει, Γιάννη μου, δικαίωμά σου, εκεί ζεις, δεν ε, με νοιάζει. Ε, πώς σκέφτεσαι για τον Τραμπ, δεν μου πέφτει λόγος. Εγώ ξέρω ότι όταν μπαίνουν τα ξένα συμφέροντα στο δικό μου τον τόπο, άσπρη μέρα δεν πρόκειται να βρω. Ο Κωνσταντίνος μου γράφει. Σα θυμίζω το βιβλίο του Τόφλερ, Το Τρίτο Κύμα. Αυτό εφαρμόστηκε στη Γιουγκοσλαβία. Είμαστε ήδη στο τέταρτο, δεν το έχει καταλάβει, αλλά δεν πειράζει. Αστείευομαι. Ε, πάμε ήδη στη Μέση Ανατολή να γίνει η Γιουγκοσλαβία. Άρα συμφωνεί μαζί μου. Ο Γιάννη από τη Νέα Υόρκη μου γράφει: Η Λάνα, ωραία και σωστά αυτά που λε. Αλλά εμεί που η Ελλάδα μα έκανε απόδημου, είμαστε πια πολύ μακριά από όλα αυτά που γίνεται και κάτω με Αιγαία και Τούρκου. Τώρα εσείς εκεί κάτω με τον κούλι αρχηγό και τον τσίπρα υπαρχηγό βγάλτε τα πέρα. Εμείς εδώ στην ξενιτια που μας στείλατε ούτε θέλουμε, ούτε μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε ακόμα και να σας ψηφίζουμε. Κακό της κεφαλή σου να έρχεσαι να μου λες πως επειδή έμεινα στον τόπο μου να τον υπερασπιστώ μπορεί να σου επιτρέπω εσύ που έγινες απόδειμος όπως λες γιατί σε διώξαμε να με φτύνεις και στα μούδρα». Γιατί αν με ευθύνεις τα μούδρα εγώ θα σου έλεγα δεν είσαι επιθυμητός ούτε για διακοπές και δεν το θεωρώ αστιάκη αυτό που λες αν είναι να γυρνάς στον τόπο σου για να κάνεις διακοπές αυτές τις Αμερικανίες αλαχού και όχι σε τούτοι εδώ την εκπομπή γιατί αυτά δεν τα γουστάρω μοιάζουν κομψάκια αστιάκια αλλά δεν είναι και επειδή θέλω ε, να προχωρήσω και σε έναν άλλον Γιάννη που μου γράφει Καλησπέρα, δεν φαρεθήκατε πια εσείς οι κουκουέδε να παριστάνετε του ξερόλε, του σούπερ που δεν είστε και του κακομύριδες που του κατατρέχουν οι φασίστες του 40. Προφανώ εσεί είσαι με αυτού που κατατρίχουν από το 1940 του κομμουνιστές μόνο που τι να κάνουμε, εσεί οι φασίστες του 40 χάσατε χάρη στου κομμουνιστέ. Ε, και από την ημέρα που καρφώθηκε το Σούδω Δρέπανο στην κορυφή του Ράιχταγκ, δεν λέτε να ξεπεράσετε το τρίπημα. Για να στι σπάσω, λοιπόν. Έχω να σου πω ότι έχουμε πολύ ωραία πράγματα εμεί οι κομμουνιστέ οργανώσει για τα Δεκεμβρία να φέτο, που είναι 2019. Οπότε, στα πλαίσια των πρωτοβουλειών τη κομματική οργάνωση του ΚΟΚΟΕ τη Αθήνα για τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση τη πρωτεύουσα τη χώρα και την ένοπλη ταξική σύγκρουση του Δεκέμβρη του 1944, έχουμε σε εξέλιξη έκθεση αρχηγιακού υλικού του, ε, ε, ε, του κόμματο στην έδρα μα, αχαρνών 241. Ένας αιώνας δράσης μέσα από τις εκδόσεις του Google. Εκεί που η ιστορία είναι τυπωμένη Ορατή Και προσφερόμενη στο κοινό Γραμμένη με αίμα Οι ώρες είναι συνήθως Τετάρτη 5 με 8 Παρασκευή 5 με 8 Σάββατο και Κυρία από τις 10 ως τις 1 το μεσημέρι Και από τις 5 ως τις 8 το απόγευμα Και έχει παράλληλα και έκθεση βιβλίου Για όποιον θέλει να ξεστραβωθεί Διακινείται το Λεύκομα που έχει επιμεληθεί η κομματική οργάνωση του ΚΟΚΟΕ τη Αττικής με τίτλο 1944: Η Απελευθέρωση τη Αθήνα και η Ταξική Σύγκρουση του Δεκέμβρη. Τον και διδάγματα. Η εκδήλωση για την παρουσίαση του Λευκόματο θα γίνει στο Sporting την Κυριακή το βράδυ στι 7. Και ταυτόχρονα έχουμε την άλλη Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, έτσι, στο γήπεδο του Sporting και έχουμε και έκθεση εκδόσεων τη σύγχρονη εποχή. Πάρτε στη σύγχρονη εποχή στο βιβλιοπωλείο αυτό το υπέροχο της αθηνας του Μαυροκοδάρτου 1-3 να μάθετε τις ώρες να πάτε να το ευχαριστηθείτε και σας αφήσω με ένα μικρό παράπονο ε, όχι εσένα ναι να πω ότι μικρό παράπονο ήταν το τραγούδι της Αλκαίου, της Λένας για τη φίλη Μελίνα που ρώτησε ποιο είναι και αυτούς που αναρωτιούνται για τα υπόλοιπα να, εγώ μπορώ να πω μην το ψάχνεις δεν πειράζει όπως το είπε ο Δήμος Μούτσης γράφοντας στίχους μουσική και τραγούδι πίσω το 1987 Μην το ψάχνεις, δεν πειράζει Έτσι καθώς στο φεγγαράκι κοιτάς να περνάει έξα απ' σου Κατοικώνες σου χωτέ τα παλιά και χάνεις ξαφνικά τον εαυτό σου έτσι τελείως ξαφνικά και ευτερονούδες μα εγώ μικρό μου είμαι πολύ μακριά μην το ψάχνεις δεν πειράζεις δυο μικρές αφήσεις τυλιγμένες ρολό Τραγούδια καθομένα στο μυαλό σου Ξαφνικά γυρνάς στο παρελθόν Και ροχάστια από όλα αυτά ήταν δικό σου Τίποτα μικρό μου, εγκαλά Του τη σκέψη σε βασανίζει και ένα σου δάκρυ ξαφνικά Τη σκιά μου στο μυαλό σου ζωγραφίζει έτσι τελείως ξαφνικά και ευκαιρώντα Μα εγώ μικρό μου είμαι πολύ μακριά Μην το ψάχνεις δεν κοιράζεις Καράκι κοιτά έξ' απ' το παραθυρό σου Κάτι συμβαίνει ξαφνικά Κι ανάβει της καρδούλα του πόδους Όχι αχαλήνω το δρομαντισμό Η μαμά να συμπληρώνει Τι ζητάει η κόρη μου θα είστε τρελός. Ο καλμένος επιστήμων παιδιών, έτσι λοιπόν και ξαχνικά και ευκαιρόνου δεν. Μα εγώ μικρό μου είμαι πολύ μακριά, μην το ψάχνεις δεν πειράζει. Αν φωνάζει όνομά μου λοιπόν, Άρη, κακάνει τον καιρό σου. το παρελθόν. Και ρωτά απόλαθα από ήταν δικό σου. Τίποτα μικρό, μου παρελθόν. Κάτι λίγα για μίδη σου. Ξέρεις τι σημαίνουν όλα αυτά, θαρό. Και εσύ το ξέρει. Σου. <Κλέψανε>, λένε. Κλέψανε, κλέψανε. Δεν να τα μηνύματα. Σα απόψε, ο φίλο μου Σεπολιότη γράφει το σύνολο των χωρών και η Ελλάδα μέσα επικαλούνται το διεθνές δίκαιο όταν του συμφέρει. Αλλιώ το ξεχνάνε. Προλίγου η Μεγάλη Βρετανία αρνήθηκε την επιστροφή μια νήσου στο Μαυρίκιο βάση το του ψηφίσματο του ΟΗΕ ΕΕ, αλλά και τη υπόσχεση που είχε η ίδια. Εδώ και 500 χρόνια, οι επικοινοκράτε άρπαξαν ολόκληρε πύρου. Όλα τα στρατηγικά εξωτικά νησιά να την υφίλιον. Κατόπιν συνέταξαν διεθνέ δίκαιο με τα λάφυρα εντό για να διατηρήσουν τον πολιτισμένο τρόπο. Άμντε μόνο η ενιαία σοσιαλιστική-κομμουνιστική γη θα επιλύσει αυτέ τι αντιθέσει. Σε αυτήν, η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών θα γίνεται προ του συνόλου τη ανθρωπότητα. Ο Κωνσταντίνο μου γράφει την καλησπέρα μου, τα σέβη μου κτλ. κτλ Ασχέτω του γεγονότο ότι μέρο. Τον 7 δισεκατομμυρίων του πλεονάσματο δόθηκε στου καναλάρχε ω κοινωνικό μέρισμα, δόθηκε επιστροφή 600 εκατομμύρια στου βιομήχανου, δόθηκε για μείωση του ΕΜΦΙΑ σε πλούσιου και λοιπέ φοροελαφρύνσει σε πλούσιου, με έβγαλε από τα ρούχα μου το γεγονό ότι ανακοινώθηκε κονδύλι για του βουλευτέ 1.500 ευρώ για υπολογιστέ, αν υπάρχει Θεό, δηλαδή που παίρνουν 6.000 το μήνα και 10.000 αν είναι υπουργοί, και εγώ είμαι προγραμματιστή, παίρνω το βασικό μισθό για να πάρω εξοπλισμό 2.000 ευρώ που μου είναι αναγκαίο για τη δουλειά μου και έκανα 3 χρόνια. Να τα βγάλω. Ξεκινά από το μεγάλο και πα στο μικρό, το οποίο πίστεψέ με, δεν έχει γίνει ανανέωση του εξοπλισμού στη Βουλή εδώ και περίπου που 15 χρόνια. Και είναι απαραίτητο για να συγχρονιστούν οι βουλευτέ και δεν είναι όλοι αυτοί έτσι όπω το πλησιάζει στο θέμα. Ε, όταν μιλάς για μία Βουλή, καλύτερα να νοιάζει για το περιεχόμενο παρά για του υπολογιστέ. Ακόμα και για αυτού που αγοράζει εσύ. Και κυρίω για το ποιο του παράγει. Πού τους έχει και τι λένε Κλείνω με το μήνυμα Το τελευταίο του φίλου μου του Ανδρέα Από το Λονδίνο Προεκλογικό το Λονδίνο Όπου για άλλη μια φορά δεν μυρίζει κάλπη Άλλαξα δουλειά πρόσφατα Έφυγα από την ιατρική και πήγα στη διοίκηση Και όσο σου ακούω αλήθεια Αναρωτιέμαι πόσο πόνο έχεις δει στη ζωή σου Στη Ρουάνδα και Αλαχού Για να λε αυτά που λες σήμερα Συγγνώμη Ανδρέα μου μου λε και εσύ συγγνώμη αν το βάρινα, καλή δύναμη και εύχομαι να τα πούμε από κοντά. Εγώ να ευχηθώ σε όλου καλή δύναμη και να ξέρετε ότι δεν είμαι ο παδό τη άποψη ότι επειδή είναι εορταστική η ατμόσφαιρα, με το ζόρι σηκώνει στην παδιέρα τζίγκλ μπέλια. Αυτά είναι για τα παιδιά. Οι μεγάλοι για να μπορέσουν να έχουν τα παιδιά του χαρούμενα χρειάζονται πολλά πράγματα, όχι μόνο λεφτά. Χρειάζονται για καλή διάθεση, χρειάζονται και γνώση και κυρίω χρειάζεται να σκέφτονται πως δεν έχει νόημα να μιλάς για γιορτές όταν προετοιμάζεσαι ή σε προετοιμάζουν ή σε καταναγκάζουν ή σε σπρώχνουν ή σε τρομοκρατούν ή σε απειλούν να στείλεις τα παιδιά σου σε ένα πόλεμο που δεν σε αφορά και δεν είναι ούτε δίκαιος, ούτε πατριωτικός, ούτε αμυντικός αλλά πόλεμος για τα συμφέροντα άλλων. Οπότε, ίσως το καταλληλότερο να είναι, δυστυχώ έφυγε το 2019 ο γιος του Μάρκου του Βαμακάρη, ο στέλος του βαμακάρη, από πλευράς μου να παίξω την παντιέρα. Αυτή που λέει πως η κλεψιά στην εξουσία με έφερε σε απραξία, καθυλωμένος και στα δυο είμαι κομμένος, τζομτριελαρία, να φωνάζει η γαλαρία. Η κλεψιά στην εξουσία με έφερε σε απραξία. Ίσως απαντά σε πολλούς. Οπα! Βλέπει야 στην εξουσία με φερέ σε απραξία. Βρίσκομαι μενος και στα δυο είμαι κομμένο. Μόνο και πίνω. Αμαλαχει και τα έχω ανοίξει την παντιέρα. Όλου θα σα κάνω πέρα. Guntria la rila ria na fona zi galaria, Guntria la rila ria na fona zi galaria. Guntria la rila ria na fona zi galaria, Με την άρχουσα την τάξη Έρχονται και φεύγουν όλοι Πάντα ίδια είναι η πόλη Μόνος κάθουμε και πίνω Αμαλάχη και ταξίνω Έχω ανοίξει την παπιέρα. όλου σα σα κάνω πέρα Γουντρία na Λαρί, νεχού, νεχού, la νεχού, νεχού, Λαρια να φοναζει γαλαρια ζουντρια λαριλαρία λαρια να φοναζει γαλαρια ζουντρια λαρι λαρια να φοναζει γαλαρια Τώρα κοιτάξεις αλλιώς στην πλατεία ή κιόλας στην καλαρία. Επομένως σας εύχομαι Καλό Σαββατοκυριακό Να μην ανοίξει η μύτη πουθενά Ούτε για πλάκα Επειδή χτυπήσατε τη μύτη σας Στο τουλάπι της κουζίνας εννοώ Και σας αποχαιρετώ Με λαβρέτη μαχαιρίτσα και μάλιστα ανέκδοτο Που υπάρχει στη Real FM Αυτής της Κυριακής Στη, ε, στη Real Εφημερίδα στη Real News Real FM λέω εγώ στο μικρόφωνο. Κλείνουμε για απόψε Καλό Σαββατοκυριακό Να είστε καλά και να θυμίσω ότι μαζί μου ήταν ο Λάσκης Αγοραστός μαζί με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στον ήχο την πρώτη και τη δεύτερη ώρα η δώρα η Θρανσίου στο τηλεφωνικό κέντρο και στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Να είστε καλά Real news. Πάνε τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου Εγώ το πρώτοι πολλατίνο εραστή Βρε πως και βρήκα το μπελά μου Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί τηλέφωνο το φίλο μου το πάνω που σπούδασε στα ξένα ιατρική μου λέω χάνο ναι, δεν ξέρω τι να κάνω yeah. κι αυτός μου λέει πες τη νέα εποχή yeah. κι αυτός μου λέει πες τη νέα εποχή Ριανού και όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο Φω συνθήματα και ελπίζω πω μια μέρα θα διαβάσει το μικρό μου το γαϊμό. Ελπίδα λένε πως πεθαίνει τελευταία και εγώ θα βγώ στη γύρα να σε βρώ με μια λαχτάρα μια φωνή και μια κεραία μες στον ανθρώπων το βαθύο και αμνό μες τον ανθρώπων το βαθύο και Δεν ξέρω και αν δεν ξέρω θα το μάθω. Για το χατίρι σου θα γίνω γούτιχτης. Όλα αυτά ξέρω μα δεν ξέρω τι θα πάθω. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαζήσεις. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαζήσεις. σε τολωσερφάρο πάνω στα Και ψάχνω σαν τους χάκερς να σπάσω το δικό σου κωδικό. Γράφω τραγούδια, γράφω ποιήματα σε κάθε τοίχο. Γράφω συνθήματα και εμπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. Χώδια, γράφω μπήματα σε κάθε τείχο Γράφω συνθήματα και ελπίζω Πως μια μέρα θα διαβάσεις του μικρό μου το